Έλα Αποστολή, πήρα να σου πω ότι είσαι ένας παλιολιγνάδης γιατί μας ξεγέλασες όλους με την υποκριτική σου τέχνη. Με τη βαθιά μου τέχνη την υποκριτική μου. Μας εξαπάτησε και με εξαπάτησε. Με βαθιά υποκριτική τέχνη. Γιατί όμως. Ναι, γιατί μας το παίζει σαν και... Εχθέ δεν δούλευε. Δεν δούλευα, όχι για άλλο λόγο, επειδή είμαι άνθρωπο του πνεύματο. Δεν μπορώ να πάω κόντρα σε αυτό. Κάτι, αυτό είναι όμω από την Εκκλησία. Δεν είναι ότι είναι η μέρα του πνεύματο. Δεν είναι ήταν η μέρα Εγώ έξω ότι είναι η μέρα του πνε... πνεύματο. Άρα πιστεύει ότι θα το πνεύμα. πνεύμα. Κοίταξε να δει. Πιστεύω σε οτιδήποτε προκαλεί αργίε. Αυτό, αυτο, έτσι, αυτό είσαι. Είσαι ένα δικό μα. Είδε, ισιώσαμε, <laughs> το βρήκαμε. Έλα, μου. Έλα, τι κάνει. Καλά, έτσι πώ είσαι. Καλά, εντάξει, that's fine. That's fine. Να, να σου πω, γιατί θύμισε μου λίγο ρεφιλευτό, ξεκίνησε πάλι η πολυέταση με την Τουρκία τώρα. Η πολυέταση. Έχουμε ναι, ναι, πάλι πολίτε με την Τουρκία τώρα. Β, Β, πάλι, φόρτωνε, φόρτωνε, και... φόρτωνε και, και ξέσπασε κάποια στιγμή. Είναι και κάτι εκλογέ που έρχονται, είναι και κανένα εξοπλιστικό, μάλλον πρέπει να πάρουμε καινούριο, ξέρει πώ είναι αυτά. Μάλιστα. Εγώ θα σου πω πάντω ότι σε σχέση με τι αερομαχίε. Δηλαδή τις πρέπει να πουλήσει ο Ερντογάν πατριωτισμό, να πουλήσει ο Μιτσοτάκη πατριωτισμό, τη γάπησαμε. Κατάλαβε. Εγώ θυμάμαι, ρε παιδί μου, ότι υποτίθεται πω κάνανε μια συμφωνία να έχουν ήρμα καλοκαίρι και μετά πήγαινε ο Μητσοτάκη και μελούσε για την αυξαμένη αυξημένη ρητορική, πριν γίνει όχι αυξημένη και για τι πολλέ ερωμαχέσει και παραβιάσει και θα σου πω με τα λόγω γνώσει ότι παραβιάσει οι ερωμακίε στο τελευταίο διάστημα δεν είναι καθόλου περισσότερο από ό,τι έγιναν πέρσι, πρόπερση ή παραπρότερση για αυτά που ξέρω τουλάχιστον. Δηλαδή το καλοκαίρι του 19 τέτοια εποχή τέτοια μέρα γινόταν πάνω από τη Σάμπο και δείκαλ τη κακομοίρα και κατεβαίνουν τορίζεται ανάμεσα σε ερωμαχίε. Δεν έχει τέτοια. Απλά έχει ρητορική αυξημένη όλου και από του δύο.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 Τα δανειά μα. Αγωνίζαμε στο δεν έπαψε αυτό. Με λίγα λόγια, δεν είναι τώρα η κυβέρνηση του Μισοτάγικα μια κυβέρνηση οποία μπορεί να θέλει ένταση ή ακόμα και θερμό επεισόδιο για να πάει α πούμε άσχημα ο τουρισμό οτιδήποτε και να τα ρίξει αυτά μεθαύριο, τα μνημόνια που θα έρθουν στην ένταση και στου κακού Τούρκου. Δεν είναι τέτοια, είμαστε πολύ τυχεροί. Είναι ο Τούρκο που θέλει να τα κάνει αυτά, αλλά επειδή εμεί δεν τα θέλουμε αυτά, μην ανησυχούμε, παιδιά. Εντάξει, Παρακώ. δεν θα είναι αυτό, θα ακυρώσω τη Μοδίστρα. Αυτό δεν θα είναι αυτό. Έτσι. Πάει ο πόλεμο. Αμέν το πολύ να γνώ Κάτι έτοιμο. Θα δω, έγινε. Σολλή! Έλα! Σολλάκο! Τι, τι να βάλω μέσα στο ψηφοδέλτιο όταν γίνε αμαγή, Να βάλω την πόρτα μου όρθια να καθίσει να πάρω! Γιατί τη συναντά συχνά έτσι, Τη συναντά συχνά έτσι, ναι, ναι, ναι. ακούω λίγο συντεμένο yeah, γι' αυτό, yeah. είσαι σίγουρο. Αν yeah. τι, yeah, σίγουρο είμαι, Αν τι τη yeah. βάλω, λε. Βρενέ, αλλά και αυτό να γίνει. Άμα είναι μια ενόχληση τύπου έκατσα πάνω σε ένα λέγκο, Δεν τρέχει τίποτα. <laughs> καλά τα λε, μάλλον, καλά τα λες. Α, δω Δηλαδή, σαν καν' αγκουράκι, αν κάτσεις πάνω μπορεί να το λιώσεις κιόλας. λέει, λε, λε, τέτοιο κόλο που έχουν αυτή, Απλά το λέω, δηλαδή, μη γεμίσεις ζουμιά ο φάκελο, αυτό φοβάμαι. Λε, καλή σα μέρα. Γεια σας. Α, καλά. Έχω πέσει σε σένα. Γιατί δεν κατάλαβα. Εγώ τι σε χαλάω. Είμαι η καλύτερη περίπτωση. Ό,τι καλύτερο μπορεί να σου σήμερα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είσαι πολύ αστέρι. Να σε καλά. Αλλά εγώ πήρα για δουλειά. Τέλος πάντων. Ε, χαζομάρεις τη δουλειά μου, ρε, δουλειά. Υπάρχει δουλειά σήμερα. Κάνει κανείς τη δουλειά σοβαρά. Να περνάτε όμορφα. Φιλιά, φιλιά, γεια. Ναι, παρακαλώ πολύ. Πρωηγούμενο μίλησα με κάποιον κύριο τοκληση, τι έκανε. Α, μήπω έπεσε η γραμμή. Ξέρω εγώ τι κάνουν ποιο έχω επιβίσει. Το τηλέφωνο των παραπολιτικών μπορώ να το έχω. Αυτό είναι. Ποιο. Το τηλέφωνο των παραπολιτικών. Άμε συνέδε με τα παρα, παραπολιτικά. Ναι. Α, Γι' αυτό εξαφανίστηκε από τη γραμμή που μα... τι έγινε. Χάθηκε ο άνθρωπο. Mm. Ναι, τι έγινε, πείτε μου. Ναι, ναι τέλο πάντων. Ε, λέ, ακούω τώρα την Ελληνοφένεια και θέλω να ρωτήσω: η ταινία για τον Τζέγκε Πάρα θα είναι στην τηλεόραση ή στο κινηματογράφο πρέπει να πάμε. Στην τηλεόραση, σε ποιο κανάλι υποθέτεται ότι ε, μπορεί δε, να δεν είναι. Γέρω, δεν ξέρω, το είπε τώρα ο νεαρό ο Αποστόλης Δεν Επίση το είπε ο νεαρό. Το είπε άλλο ο σιτεμένο. Τέλο πάντων, τι πιστεύατε ότι θα το δείξει η Έρτα που με Λέει, θα παίξει σήμερα ταινία για τον Τζέγκεβάρα, επειδή σήμερα είναι η ημερομηνία που γεννήθηκε. Ναι, στο Μέγκα θα είναι. Στο Μέγκα, δηλαδή, είναι η ζωή του Παίσιου τι Δευτέρε και τι Τρίτε του Τσεγκεβάρα. Το Παίσιου, τι να τον κάνω. Λέω, αν θέλετε να ξέρετε το πρόγραμμα, και τι Τρίτε έχει Τσεγκεβάρα, ναι. Και πώ γίνεται ο Σαμαράς που είπε ότι πάμε καλά που βλέπουμε τον Παίσιου. Αλλά μα εγκαρδιώνει ότι εκατομμύρια Έλληνε παρακολουθούν στην ίδια τηλεόραση τη ζωή. του αγείου Παϊσίου Αντίστοιχα με το Σαμαρά θα βγει ο Τσίπρας να πει ότι πάμε καλά άμα βλέπουμε τον Τζεγκεβάρα Όπως το είστε Εγώ είμαι και μετά έχει το X Factor Άντε μπράβο, χάρηκα που σας μίλησα Εγώ να δεις <laughs> Δηλαδή, Δευτέρα Παίσιο, Τρίτη Τζεκεβάρα και μετά από τον Σαββατοκύριακο έχει το X-Factor, είναι το σκύνομα του Ψινάκη εκεί. Αά! Ah, ναι, okay. έχει διάφορα σκυνόματα δείχνω. Πολύ καλά τα λέτε. Ναι. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Να είστε καλά. Εμένα, σα πω μια στιγμή, τι ώρα είναι για τον Τζεκεβάρα. Άντε πάλι. Θα το πούμε σε λίγο ξανά. Αργά Άντε, τα βάζουν αυτά, αργά, ξέρω εγώ, για να μην έχει διαφορά ώρα με τον Ακριβώς, άλλο κόσμο. ναι, για να μην μπορούμε να τα δούμε. Γι' αυτό. Καλησπέρα κύριε Μπαρμπαγιάννη. Καλησπέρα, τι μου κάνετε, Καλά, εσεί πώ είστε, ναι. Mm, καλά, δόξα απ το Θεώ, θα έλεγα. Α, βέβαια. Όλοι έτσι λέμε τώρα. Την τι κουτσοβγάζουμε, την τι κουτσοβγάζουμε που λέμε. Δηλαδή, μπορεί να βάλει και να πει αντί για κάπα. Anyway, πάμε. Αυτό, πολύ ωραία το είπε. Σε πήρε τηλέφωνο για να πω ότι ο Θήμιο έκανε αναφορά στη γέννηση σήμερα στα γενέθλια του Αήμου του Τσέκ και Βάρα. Α, ψυχούλα μου, έχει ευαισθησίε, ναι. Ούτε εγώ ξεχνάω αυτή την ημερομηνία. Καλεντάρι είναι πανα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 Ο Μητσοτάκη παρατήρθηκε για τη γη τη Ελιάδρε και δήλωσε τι ελιέ στο χωριό κάτω και πήρε 8.500 επιδότηση. Εντάξει, η τηλεόραση τον επηρεάσε. Γιατί να μην πάρει ο, ο άνθρωπο επιδότηση, δεν καταλαβαίνω. Οι άλλοι το δηλαδή το το... Τι είμαστε έξυπνοι, και ο Μητσοτάκη είναι ο Μαλάκα να μην πάρει να χάσει. Μπράβο, η δύναμη τηλεόραση. Κατα... Ό,τι θα, θα ισχύει, μισό λετάκι, δεν θα έχουμε Έλληνε δύο ταχυτήτων. Ό,τι ισχύει, ισχύει για όλου Έλληνε. Τι είναι ο Μητσοτάκη.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 Έχει πει πολλέ μαλακίε για του άλλου ακροατέ. Είσαι πολύ μαλακία. Πάρα πολύ μαλακία. Μη μαλώνετε, ρε παιδιά, μην μαλώνετε. Ο... Τα μάτια δεν θέλω. Θα συγχωρήσω, ε! Εγώ δεν έχω πει ποτέ για κανέναν ακροατή. Για... Ειδικά γι' αυτόν είναι ότι είσαι μαλακία, ρε μαλακία. Α, ωραία. Όλα καλά. Ναι. Παρακαλώ. Καλό μεσημέρι. Επίση. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να χαμηλώσετε. Διό... Περιμένω, χαμηλώστε λίγο. Δεν ακούγεται αυτό το πράγμα. Ήμουνα. Αποστολή, θα αυτό το μαλάκα δεν αντέχεται. Ε, πείτε μου. Αποστολή, Εγώ είμαι, ναι. Καλό μισή Ονομάζομαι Γκίγκιν και είναι γιαγιά. Σα παίρνω πρώτη φορά. Γιαγιά, θα μου πεις που το έχει Α, όχι, το λένε, λέμε. Άκυρο. Λοιπόν, Α, τώρα ξέρουμε που το έχει ο παππού. Λοιπόν, πλησιάζουν τα ογλόντα. Ξέρουμε που είναι αρέσει, και ο παππού. Μ' αρέσει το χιούμορ σου, τρελαίνομαι. Σ' ακούω χρόνια τώρα. Mm. Έχω πρόβλημα και με τι φωνητικέ μου χορδέ. Δυστυχώ και δεν μπορώ να μιλήσω. Τι, σου να ταινόρησα. Τι πράγμα. Όχι, δεν ήμουν ακριβώ αυτό. Σοπράνα. Τραγουδούσα. Όχι, όχι. Σοπράνα δεν είχα φτάσει. Είχα όμω αδερφή τη μαμά μου σοπράνα. Τόσε φορέ την τραγουδούσα. Δεν πειράζει. με την μα.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 Επειδή έχω 600 ευρώ στην ταιξή. Από εκεί και πέρα όμως τα υπόλοιπα 900, που ξόδεψα περίπου δύο συντάξει, και έρχεται ο επόμενο χειμώνα που θα θέλω ίσω και περισσότερα, έχω τρελαθεί. Τι θα κάνω, μου λένε τα παδιά περάτε το σπίτι σου και ελάτε μα. Μα δεν γίνεται εγώ να πω. Σπίτι, να αφήσω το σπίτι μου μετά από 32 χρόνια. Να πάω μέσα σε παιδιά που δίνουν εξετάσει, που είναι γυμνάσιο, που είναι δημοτικό, που είναι αλήθεια. Δεν μπορώ. Θα τρελαθώ. Είμαι και άρρωστη. Δεν μπορώ. Ε... Ε, γι' αυτό σου έρχεται ο Υπουργό Α... Ανάπτυξη να σου πει ότι δεν είναι ακριβά τα καύσιμα. Αν βγάλει αυτό... το φόρο. Αυτό ακούω. Αν βγάλετε του φόρου, είμαστε κάτω από την δεκάτη θέση. Αν βγάλει θέση μα. Βγάλει το φόρο, ακούω. να στο <στονίτρια> μυαλό σου είναι όλα. Αχ, ξέρω. Δεν ξέρω να το πω. Γιατί δεν έχω και ίντερνετ. να στέλνω στα... Να στα παίρνεις κανάλια. παίρνεις αν τα λες. Το παράπονόμουν να το πω στα κανάλια του το γράψουν. Λέγε στους... σε εμένα καλέ. Αχ, εγώρι μου, να είσαι καλά, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Την ευχή μου να έχει. Θα αφήνω γιατί πολύ σε απασχόλησα. Όταν σου το την ευκαιρία, πέστε έτσι απ' έξω απ' έξω αυτό το πράγμα. Απ' έξω απ' έξω, ή... μέσα μέσα να το πω. <laughs> οι άλλοι θα πάρουν κάπου 600 ευρώ, δεν ξέρω πόσα ακριβώ θα του δώσουν. Εγώ είμαι ένα κατοστάρικο στο χιλιάρικο πετρελαίου και είμαι με 600 ευρώ σύνταξη. Φιλάκια πολλά. Σα αγαπώ όλη την εκπομπή. Σα λατρεύω. Ε, να είστε καλά, να σα ακούμε. <Και>